τα πίνει. Τα δίνεις άλλον και τα πίνει. Τα δίνεις τον, <άλλον> και, τα <πίνει> <Τα δίνεις τον <άλλον> και τα πίνει. Εδώ μέσα γίνονται σόδομα και γόμορα. Άρα λοιπόν με την ανταλλαγή αυτών των υλικών που βάζει στο στόμα σου, με αυτόν τον τρόπο θεωρούν οι γιατροί ότι μπορεί να γίνει η διασπορά του ιού. Τι έχει ακριβώς συμβεί ακούγοντας αυτά από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τι, τι συζητάνε στο πολιτικό σκηνικό, δημιουργούνται κάποιες εύλογες απορίες, είναι λογικό. Επίση, ο πολιτικό πολιτισμό. Πόσο έχει εξελιχθεί. Πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ μπροστά, όπω ακούσαμε, σύμφωνα με αυτά που είπε τώρα πριν ο αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξη. Και επίση, τι έχουν γίνει τα χρηστά ήθη τη δεξιά. Όταν ένα δεξιό καραμπινάτο, πατριώτη, εθνικόφρον από του καλού τη δεκαετία του 40, του 50, παλιά κοπή, όπω λέμε, μιλάει και αφήνει και δημιουργεί τέτοιε εικόνε και μα δίνει τέτοια νέα. Γιατί είναι και στο αρμόδιο Υπουργείο, ξέρει τι ακριβώ γίνεται σε σχέση πάντα με τον κορονοϊό. Αυτό είναι το θέμα μα. Ε, δημιουργούνται πολλά ερωτήματα. Δεν ξέρω, δώστε εσεί την σχετική απάντηση. Θα ακούσουμε και κάτι άλλο στην πορεία. Αν μπορούσαμε βγάλουμε κάποια άκρη. Το θέμα πια είναι λογική και ευαισθησία, ήταν η ταινία. Και γίνεται τώρα, όπω λέει ο κύριο Πέτσα, λόγω καλοκαιριού, λογική και ευτυχία. Ξέρουμε όλοι, και θέλουμε να το ξέρουν και οι επισκέπτε μα, ότι το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι ίδιο με το περσινό. Θα συνδυάζει τη λογική που επιβάλλουν οι κεροί με το αίσθημα της ευτυχίας. <μουσική> θα συνδυάζει τη λογική με το αίσθημα της ευτυχίας. και εγώ, ημίγυμνος, πάνω στην μπάρα. <μουσική> και εγώ, ημίγυμνος, πάνω στην μπάρα, μέσα δηλαδή στο μπάρα. Εγώ ημίγυμνος πάνω στην μπάρα, μέσα δηλαδή ζομπάρα Χριστέ μου τι ακούω και δεν έχω τα ημβιά μαζί μου Ε, μας κολλάζει μεσημεριάτικα τώρα να με, στα πλαίσια πάντα της λογικής και της ευτυχίας ο πέτσα. Να, να παίζει Σακύρα εδώ το πολύ ωραίο αυτό δυναμικό τραγούδι Και να χορεύει ημίγυμνος πάνω στην μπάρα ο Άδωνης Γεωργιάδης Όσο και να είναι, όσο εγκρατείς και να ναι, για κάντε το εικόνα, όχι κάντε το, δεν το προσπερνάμε, θα το κάνετε εικόνα. Η μη πάνω στην πάρα να χορεύει ο Άδωνη με αυτό το Α, το ωραίο που λέει, το πολύ αγαπημένο εδώ τη εκπομπής, γιατί όπως είπε ο ίδιος, η μη ήταν πάνω στην πάρα, αλλά δεν ήταν η μη γυμνός προχθές που έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Αδριάντα του Παλαιολόγου εδώ σε εκκλησία του Πειραιά και δεν έχει καμία σχέση το μπαρ της μικώνου με την εκκλησία την Αγία Τριάδο mm. όχι για την εκκλησία σας διαβεβαιώ στην uh, εκκλησία της Αγίας Τριάδος ούτε οι μοίγοι τα ούτε αγκαλιαζόμαστε μεταξύ μας ούτε πίναμε ένας ποτό από τον άλλον <Ρι> alla, <hey>! <Ρι> <Ρι σας διαβεβαιώ στην Εκκλησία της Αγίας Φριάδος ούτε οι μη γυμνήμασταν ούτε οι μη γυμνήμασταν ούτε, ούτε αγγελιαζόμαστε μεταξύ μας ούτε πίναμε ένα ποτό από τον άλλο Στο τελευταίο έχει δίκιο γιατί δεν κοινώνησαν αμέσως μετά. Χρειαζόταν αυτή η διευκρίνηση. Ε, γιατί στα εγγένεια προχθές όντω δεν ήταν η μη γυμνή, Δεν ήταν. Η μη γυμνό όπω έχει δηλώσει και το ακούσαμε ήταν μόνο στην μπαρα πάνω στο, ε, στο μπαρ τη Μικόνου ή σε κάποιο άλλο μπαρ. Επιμένουμε να το κάνετε εικόνα αυτό και να τη μοιραστείτε μαζί μας την εικόνα. 2.11.10.80.88. Ποιο άλλο το έχει κάνει εικόνα, όλο τέτοιε εικόνε έχει στο μυαλό του. Πείτε, πάρτε, πείτε, να μοιραστείτε. ή πείτε, όλο μαζί, να μοιραστείτε τι ε, ε, εικόνε σα. Ε, η Ελλάδα έχει πολλέ μορφέ. Προσπαθεί να ανοίξει σαν χώρα στο πολύ ιδιαίτερο αυτό καλοκαίρι. Ένα από τα καλύτερα νησιά πα, παγκοσμίου Βελληνικού και φήμη παγκόσμια είναι η Σαντορίνη. Λάθο. Δεν είναι, ήταν. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργό κ. Μιζοτάκη θα μιλήσει αύριο στη Βουλή. Τέλος, το Σάββατο 13 Ιουνίου θα μεταβεί στη Σαντορίνη. <σομίου> θα μεταβεί στη Σαντορίνη. <σομίου> θα μεταβεί στη Σαντορίνη. Έχει ένα ηφαίστειο τον νησί που πολλοί λένε λένε ότι έχει πολύ καιρό να αρχίσει να... κάτι να νιώθει το ηφαίστειο και επειδή λέγονται πολλά για το τι δημιουργεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη βλέπετε στη χώρα τι έχει δημιουργήσει είναι μια οικογενειακή παράδοση το λέμε πλαγιός δεν θέλουμε να το πούμε κατευθείαν οπότε θα πάει το Σάββατο στη Σαντορίνη το ηφαίστειο το ένα είναι σχεδόν ενεργό το, στη μία πλευρά. Το άλλο το μεγάλο εκεί που το βλέπουμε και από τα φυρά δεν έχει ενεργοποιηθεί. Λένε ότι έχει έρθει η ώρα του. Εν πάση περιπτώσει, λέγονται πολλά. Ε, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία και όχι χαρά τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Γιατί θέλει να είναι να σηματοδοτήσει σε όλο τον κόσμο ότι άνοιξε η Ελλάδα και διάλεξε αυτόν τον τρόπο, σε αυτό το νησί, με τα ηφαίστεια από κάτω, με την ενέργεια που περικλεί. Και κρύβει να πάει εκεί να δώσει το γνωστό σήμα. Εμείς από τώρα έχουμε προετοιμάσει τα τραγούδια της επόμενης μέρας. στις Σερήφος, τη Σικίνος, στη Μήλο πετάς σκυπάρις ομίλο κι εγώ πετάω μήλο στην Αμοργοστική μου όλος τη νιος της Αντορίνη μου νιος της μου στέλνεις κύτρο λεμόνος, σου στέλνω το Τσάμπα το Μανταρίνι, έκανε όμοιο καταληξία με το Σαντορίνι αλλά επειδή δεν θα υπάρχει το Σαντορίνι δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρχει και το Μανταρίνι αυτά είναι τα δυσάρεστα, μακάρι να πέσουμε έξω αλλά λέγονται πολλά και υπάρχει ένας φόβος διάχυτος στα social media κυρίως και στην κοινωνία αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται, είναι τα social media, μεγάλο κόσμο. Και η κοινωνία, ένα μικρό κόσμο, κάπω έτσι. Αυτά δεν ανταμώνουν ποτέ. Η κοινωνία, μέχρι στιγμής έχει λίγο παραπάνω λογική. Τα social media καθόλου έχουν πάρει διαζύγιο από τη λογική. Γι' αυτό άλλωστε φτιάχτηκαν για να εκφράζονται εκεί οι συμπολίτε μα, εδώ και σε άλλου τόπου. Αυτό είναι το αρνητικό, η αρνητική είδηση, το κακό νέο. Το καλό νέο είναι αυτό που μα λέει τώρα ο κύριο Πέτσα. Ένα μήνα μετά την άρση του lockdown, η επιδημιολογική εικόνα τη χώρα παραμένει καλή. Τελειώσαμε με τον κορονοϊό. Τελειώσαμε με τον κορονοϊό. <Λιώνουν> Σύνταξε φίλοι, πείτε μου πραγματικά ποιο άλλο κόμμα έχει τόσο συγκροτημένο λόγο πολιτικό, αλλά και επιχειρήματα και προτάσεις. Δεν υπάρχει, νομίζω, από τα κόμματα που ξέρουμε τα γνωστά τόσο συγκροτημένο όσο το κόμμα του Βελόπουλου που να έχει προτάσει, να έχει και συγκροτημένο λόγο όπω λέει και να το θέτει ο ίδιο ω ερώτημα. Δεν μα έχει ξανατύχει, έχει δίκιο, το δικό του κόμμα είναι αυτό. Κυρίε και φίλοι, πείτε μου πραγματικά ποιο άλλο κόμμα έχει τόσο συγκροτημένο λόγο πολιτικό, αλλά και επιχειρήματα και προτάσει. Δεν είμαστε Ουγγαράρα, παιδιά, δεν είμαστε ΟΡΚ. Δεν είμαστε ουκανάρε παιδιά, δεν είμαστε ορκ. Πήκαμε στη βούλη για να κάνουμε τη διαφορά. Πήκαμε στη βούλη για να κάνουμε τη διαφορά. Η ελληνική λύση δεν είναι τέτοιο κόμμα, δεν είναι εκείνη, μα θέλει να κυβερνήσει. Όλοι μας θέλουμε να μας κυβερνήσει η ελληνική λύση γιατί έχει προτάσεις, είναι συγκροτημένο κόμμα. Συγκροτημένο κόμμα, αυτό το καταλαβαίνει κανείς και από τις θέσεις του κόμματος, π.χ. να βουλιάξουμε όλο το στόλο της Τουρκίας αφού τον έχουμε μαζέψει νοτιοανατολικά εκεί της Κρήτης και κυρίως φαίνεται και από τη συγκρότηση και τη σοβαρότητα που εκπέμπει ο πρόεδρο με όλα αυτά που κάνει, στον πολιτικό διάλογο, στον τηλεοπτικό, στο τηλεοπτικό γίγνεσθε, με τα γνωστά φάρμακα, με τα έντερα του Παϊτέρη που τα άκαψε και όλα τα άλλα τα πάρα πολύ καλά. Θετικό είναι ένα αυτό, ότι είναι συγκροτημένο κόμμα η ελληνική λύση και θα μα κυβερνήσει. Ένα δεύτερο θετικό, μάλλον το πρώτο είναι ότι τελειώσαμε τον κορονοϊό που, που, που, που πέτσα. Το δεύτερο, ότι έχουμε το Βελόπουλο με το κόμμα του που είναι συγκροτημένοι. Και το τρίτο θετικό είναι, όπω λέει ο Σταϊκούρα, ότι οι αγορέ μα εκτίμησαν και μα αγάπησαν. Οι αγορέ αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα του συνεκτικού σχεδίου της κυβέρνησης καθώς και την αξιοπιστία της. <Συσσόλιο> και την αξιοπιστία της <Συσσόλιο> καθώς και την αξιοπιστία της. Καθώς και την αξιοπιστία της. για την αντιμετώπιση υγειονομικής κρίσης και των οικονομικών συνεπιών της. Οι αγορέ, όπω λέει εδώ ο κύριο Σταϊκούρα, ε, έχουν εκτιμήσει το συνεκτικό μα σχέδιο. Έχουμε σχέδιο και είναι και συνεκτικό. Δεν το έχετε καταλάβει, αλλά ξέρουν οι αγορέ. Οι αγορέ μπορούν να εκτιμήσουν άλλα πράγματα από αυτά που εσεί με την καθημερινή αγωνία τη επιβίωση μπορείτε να εκτιμήσετε. Έτσι λοιπόν έχουν εκτιμήσει αυτό το συνεκτικό σχέδιο και για την ε, πανδημία αλλά και για την διαχείριση τη οικονομική κρίση που δεν έχει έρθει ακόμα. Οι αγορέ εκτιμούν και προεκτιμούν από πριν τα συνεκτικά σχέδια. Δεν είναι τίποτα τυχέ. Εδώ το είπε ο κύριο Ταϊκούρα. Το λέει στα παράθυρα δηλαδή, τα λέει στι συνεντεύξει. Οπότε κάτι παραπάνω και αυτό ξέρει από εμά εδώ που δεν μπορούμε όλα αυτά να τα εκτιμήσουμε και να τα χωνέψουμε. Θα πάμε σε δύο δελτία ειδήσεων, δύο στιγμέ ιδιαίτερε. Η πρώτη είναι από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αν είδατε στην Αγγλία, στο Μπρίστολ, με αφορμή όλε τι κινητοποιήσει αυτέ που γίνονται στον πλανήτη για τη δολοφονία του George Floyd. Ε, πέταξαν ένα άγαλμα, γκρέμισαν ένα άγαλμα από τη θέση του και το πέταξαν στο ποτάμι της περιοχής είναι το άγαλμα, το άγαλμα του Έντουαρτ Κόλστον αυτός ήταν ένας πολύ καλός τύπος των προηγούμενων αιώνων, ο οποίο ευυπόληπτο άνθρωπο τη κοινωνία ήταν εκεί. Τόσο που πεθαίνοντα του έφτιαξαν και άγαλμα, αλλά χρειάστηκε τώρα να το γκρεμίσουν και να το κατεβάσουν. Αποδεικνύοντα ότι σε πολλέ περιπτώσει τα, άγαλμα, τα άγαλματα πέφτουν και πρέπει να πέφτουν και πρέπει να γκρεμίζονται και πρέπει να πετιόνται στο σκουπιδοντενικέ τη ιστορία. Πώ το παρουσίασε αυτό ε, το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ο κόλλης ήταν βουλευτής, επιφανής έμπορος και φιλάνθρωπος, υπήρξε όμως και δουλέμπορος. Ο κόλλης ήταν βουλευτής, επιφανής έμπορος και φιλάνθρωπος, υπήρξε όμως και δουλέμπορος με αποτέλεσμα το αγαλμάτων να αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης επί αιτίη. Ήταν επιφανής, ήταν βουλευτής Αλλά ήταν και δουλέμπορος Σύμφωνα με τη λογική του των συναδέλφων Εκεί που το έγραψαν ε, Ήταν όλα αυτά, μπορεί να είσαι καλός Αλλά και κακός ταυτόχρονα Μπορεί να πουλά ανθρώπους Τους έπαιρνε από την Αφρική και τους πουλάγε όπου τους πουλάγε Όπως τους πουλάγε, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον σκλάβο που τον παίρνει και τον πουλάει αλλά ήταν όμως επιφανής φαντάζομαι αν ήμασταν στις μέρες του θα του βγάζαν όλο το καπέλο θα ήταν και αρκετά πλούσιο, θα αναμειγνιόταν και με τα κοινά συμβαίνουν και στις μέρες μας και ε, τα έβαλε όλα αυτά ο συνάδελφο μέσα στην ίδια πρόταση επιφανής, βουλευτή, χρήσιμο άνθρωπος στην κοινωνία αλλά και δουλέμπορος αυτό το τελευταίο ήταν η αιτία που γκρεμίστηκε το άγαλμά του και η φήμη του αποκαταστάθηκε πραγματικά, γιατί όταν γκρεμίζεται ένα άγαλμα, αποκαθίσταται και η πραγματική φήμη. Δεύτερο δελτίο είναι τη ΣΕΡΤ. Μας παρουσιάζει τι ακριβώς χτες, χτες τις 6 το απόγευμα, στο όν, όπως λέμε εκεί, τη συναδέλφου. Μας παρουσιάζει τι ακριβώς και πώς πέθανε και γιατί ο George Φλόιντ την επόμενη ώρα αρχίζει στο Houston η قضία του George Floyd που έχασε τη ζωή του καθώς τον συνελάμβανε η αστυνομία στη Μινέαπολη. Που έχασε τη ζωή του καθώς τον λοιπόν, συνελάμβανε η αστυνομία στη Μινέαπολη. Που έχασε τη ζωή του καθώς τον συνελάμβανε η αστυνομία στη Μινέαπολη. Καθώς λοιπόν τον συνελάμβανε η αστυνομία στη Μινέαπολη με τον δαιδαντα τρόπο Έχασε τη ζωή του. Στα καλά καθούμενα ο Τζόρτς Φλόιτ οχτώ λεπτά του πήρε να τη χάσει τη ζωή του, αλλά την έχασε τη ζωή του. Δηλαδή από όλε τις φράσεις που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσουν για να το απαλύνουνε προφανώς η Ερτ, τον Αρίστον επίσης διάλεξαν αυτή τη συγκεκριμένη φράση ότι έχασε τη ζωή του πως χάνει κανει τη ζωή του. Όταν έχετε το, το γόνατο και το, το, το, το σώμα του, του φασίστα ηλίθιου νεοναζί μπάτσου αμερικανού από πάνω του χάνεις απλά τη ζωή σου και σου κόβει την αναπνοή αυτά τα δύο από την ελληνική δημοσιογραφία σήμερα που έχουμε 2020 έχουμε αλλάξει κλίμα από τη Σακύρα και είναι λογικό γιατί σαν σήμερα 10 Ιουνίου του 1944 έγινε αυτό που αποκαλούμε και είναι μικρή η φράση να περιγράψει τι ακριβώ έγινε η σφαγή του διστόμου Το μάθατε τι έγινε στις 10 Ιουνίου το δίστομο κατήτησε σωστό νεκροταφείο. Οι Γερμανοί μας φάξαν σκοτώσανε τον κόσμο. Ακούς να πολλούν, να κλαίνουν για τα παιδιά τους. Βλέπει τις χείρες να θρηνούν, να κλαίνουν για τους άντρες. Ακούς μανούλες, εσά κούς να Του έμαστε Πλατεία κάτω, πάτα και πάτα γκισένα. Μάνα και πατέρα, μετά τα τέσσερα, δεν έχω πει. Όλο το δίσκομα ήταν στα μαύρα. Και οι άνθρωποι που δεν είχαν χάσει δικού του ανθρώπου και εκείνοι πέτωσαν. Κάτε την πόρτα αφού μπήκαν κι εμεί μέσα, ο Σουσπηρού Χάρου που λέγεται ιστορία. Πε πρώτα ο πατέρα μου, Φώναζω, Ζωχ, Παι, παιδιά μου, βοήθεια. Ποιο να σα ήταν έτσι ανάστηλα. Εγώ το πατέρα μου κάτω, η κυρία το κάραφλο εδώ. Όλα αυτή τη νύφη μου. Και φεύγει, τα μυαλό τη πήγαν στον τοίχο. Και πήρε και το παιδί τη, το Γιάννη το λέγανε, 8 χρονόκελο ήταν. Εκείνο βογκούσε, τη μάνα τα φούτσε πήρε το κεφάλι, τι ήθελε να ζει. Μαριά τα φιλίπια αυτή ήταν έγκυο, που καταλάβαινα κι εγώ. Και αυτή ήταν νεκρή, αλλά πηδούσε η κοιλιά τη, ήταν έγκυο. Δεν ήταν και ήταν ζωντανό το. 30 φορτώματα κρασί, αίμα και γίνεται μια κρέμα. Πάγωσε μια λούμ μέσα στο κατώι και δεν μπορεί να στηριωθεί πουθενά. Εγώ φορούσα για παράδειγμα δύο χρόνια μπροστά και φορούσα μια μαύρη ρόμπη. Ήταν κατακόφη μια πτρέμα και έκανα έτσι να πέφτει τα κρέμε τη αγκουρκούτια πάνω. Σα μιλάω ειλικρινώ, δεν ακουγέτανε τίποτα. Δεν κουνέτανε τίποτα. Ψυχή από τι πολλέ φέρε και τα πουλιά ακόμα είχαν εξαφανιστεί. με σφαγή, το ονομάζουμε σφαγή του διστόμου ακούσαμε κάποια αποσπάσματα υπάρχουν πάρα πολλά ε, γιατί όλοι όσοι επέζησαν έχουν να διηγηθούν πραγματικά φρικτές ιστορίες είναι από τα φρικτότερα εγκλήματα που έχουν κάνει οι Ναζί όχι ότι υπήρχε και καλό εγκλήματο να ναζί, κυρίως σε αυτόν τον τόπο και στους άλλους τόπους αλλά το συγκεκριμένο ξεπερνά κάθε όριο ε, τα έκαναν αυτά τα εγκλήματα με τι με τις βάστιγα. Υπήρχε η σημαία εκεί γύρω, στι στολέ του υπήρχε ο Αγγυλωτό Σταυρό. Ο ίδιο Σταυρό υπάρχει στα μπράτσα πολιτικών, πρώην Υπάρχει στα σήματα κομμάτων και ψηφίζονται και από κατοίκους του Διστόμου και τη περιοχής περιοχή και από κατοίκου τη Ελλάδα. Το πόσο ε, φρικαλαίο ήταν το έγκλημα των Ναζί τότε αποδεικνύεται από το προσκλητήριο νεκρών που γίνεται κάθε χρόνο. Θα ακούσουμε τώρα. Ε, περίπου 50 ονόματα. Προσέξτε τι ε, ηλικίε των ατόμων αυτών. Ανέστη Αθηνά 17 ετών. Ανέστης Νικόλαος 14 ετών. Γαμβρίλη Βασιλική 7 ετών. Γαμβρίλη Δημήτριο 5 ετών. Γαμβρίλη Βασίλειο 4 ετών. Γαμβρίλη Ανεστούλα 1 έτου. Γαμβρίλη Ευσταθία 7 ετών. Γεωργακό Δημήτριο 19 ετών Γεωργακού Ουρανία, 14 ετών Γρύβα Λουκά, 2 ετών Δυμάκα Νικόλαο, 17 ετών Δυμάκα Κωνσταντίνα, 6 μήνων Ζάρκα Αβάπτιστο του Θεοδόρου, 2 μήνων Ζήσι Μαργαρίτα, 1 έτου Καΐλη Λουκά, 8 ετών Χαρούζου Δημητρούλα, 17 ετών Καρβούνη Ιωάννη, 5 ετών Κοκκίνια Ευτυχία, 19 ετών. Κοκκίνης Αθανάσιος, 19 ετών. Κουτριάρη Καλούσο, 12 ετών. Κουτριάρης Λουκάς, 6 ετών. Κουτριάρη Λουκία, 5 ετών. Κουτριάρη Νικολία, 3 ετών. Κωνσταντίνου Εκατερίνη, 19 ετών. Λιάσκος Νικόλαος, 5 ετών. Λιάσκος Δημήτριος, Ενό έτου Λούκα Ιωάννη, δύο ετών Μαλάμο Λουκία, οχτώ ετον, Μαλάμο Ιωάννη, εννέα ετών Μπαμπανοπούλου Σοφία, έξετων Μπάρλου Τασούλα, τεσσάρων ετών Μπάρλου Αβάπιστο του Παναγιώτου, πέντε μηνών Μπάρλου Ελένη, εννέα ετών Παζδέκη Ελένη, τριών ετών Μπαρπούτα Σαλέκος, έξετων Νικολάου Κατίνα 5 ετών. Νικολάου Μαρία τριών ετών. Νικολάου Βιολέτα πέντε ετών. Νταΐ Μαρία 16 ετών. Παπα Ιωάννου Αριστοτέλης 9 ετών. Παπα Ιωάννου 6 ετών. Απαλεωνίδα Πανορέα, 2 ετών Ασκούλη Ευστάθιος 6 ετών Περγατάς Πέτρος 19 ετών Περγατάς Ζαφύρα 10 ετών Σεχρεμένης Ιωάννης 14 ετών Σεχρεμένης Χρήστος 3 ετών Σπουδούρη Αργύριος του Παναγιώτου Τεσάρουν ετών. Σου Αργύριου του Θεωδόρου. 7 ετών. Σου Νικόλαω του Παναγιώτου 12 ετών. Σου Νικόλα του Ασανασίου, 2 ετών. Σου Νικόλα του Λεονάδου, 14 ετών. Σουντούρι Παναγιώτα, 15 ετών. Σταθά Ελένη, 8 ετών. Σταθάσιο Άνη του Ανασταίου, 3 ετών. Σταθά Ζωή, τεσσάρων μήνων. Σταθάς Ευστάθιος, πέντε ετών. Σταθά Παναγιώτα, δώδεκα ετών. Σταύρου Παναγιώτα, 4 ετών. Δαθάς Χαράλαπος, ετών, ετών. Θάμη Εκατερίνη, δεκατριών ετών. Θάμης Όθωνας, τριών ετών. Ο δεν έρχεται από το μέλλον. καινούριο τα χακάτι να μας φέρει χρυβή τα εσ του το ξέρω καθώς μου δίνει γελάστο στο χέρι Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περάζεμενα. οι μασκές του με το καιρό άλλαζουν νμα όχι και το μίσος του για μένα Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περάζεμενα. Οι μασκές του με το αγγέλο αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα Το θα σεισμό βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκι σε τον. 4 ετών, 1 ετών, 2 ετών, 6 μηνών, 2 μηνών, 1 ετών, 8 ετών, 5 ετών, 12 ετών, 6 ετών, 5 ετών, 3 ετών, 1 ετών, 2 ετών, 8 ετών, 9 ετών, 4 ετών, 5 μηνών, 4 μηνών. Φασισμός δεν έρχεται από μέρος, πουλούζεται στον ήλιο και στα γέροι, το κουράζεμένο βήμα του το ξέρω. Και την περισχιά μα τι ξέρει Μα πάλι θα να σαν κολέρα Πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και τίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα Αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου μα πάλι να σαν κολέρα Πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και τίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα τα Ελληνοφρένεια. Ελληνοφρένεια εδώ. Έχει την και ρυθμίζει τον ήχο. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και διάλογο. Μπορείτε να κάνετε και γραφή. ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site και με ακούτε τώρα live μετά έχω γραφημένου. Θα πάμε σε διαφημίσει. Συνεχίζουμε σε λίγο. Τελειώσαμε με τον κορονοϊό. Ένα μήνα μετά την άρση του lockdown, η επιδημιολογική εικόνα της χώρας παραμένει καλή. Τελειώσαμε με τον κορονοϊό. Σαμοληθείτε στα μπαρ, μη γυμνή όπως και ο Άδωνης. Ανεβείτε πάνω, κάντε ό,τι θέλετε, χορέψτε, πιείτε, τραγουδήστε. Τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε που λέει το τραγούδι δεν θα πούμε τίποτα, θα ακούσουμε τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος. Δημοσιογράφος Μάρτιο. 9 στου 10 Έλληνε δηλώνουν ευτυχή που στο τιμόνι τη χώρα βρίσκεται ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ 10 στου 10 δηλώνουν τυχεροί που μα χτύπησε η πανδημία με αυτόν ηγέτη. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Κόπρον Ανάλυση και ανατρέπουν όπω είναι φυσικό το ήδη ανατρεπόμενο πολιτικό σκηνικό. Σύμφωνα με έγκυρου αναλυτέ των τηλεοπτικών καναλιών, ο Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο αδιαμφισβήτητο ηγέτη της χώρας για τα επόμενα 30 χρόνια. Το μαρμάρι είναι ελληνικό. Είναι η νέα καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού μετά το σάλο που ξεσήκωσαν η αμόρφωτη Σιριζέη λέγοντας πως η παραλία στο διαφημιστικό σπότ είναι από την Κροατία και όχι από την Εύβοια. Πρωταγωνιστής της νέας καμπάνια θα είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργό και σωτήρα ημών Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος για τον λόγο αυτό θα κατασκηνώσει για 15 μέρες στην παραλία αυτή κάνοντας μπάνιο και ηλιοθεραπεία όλη μέρα, έτσι ώστε τα πλάνα που θα καταγραφούν να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Λάβρο κατά των τραπεζών ο Υπουργό Ανάπτυξη Άδωνη Γεωργιάδη. Σύμφωνα με δηλώσει του, εάν οι τράπεζε δεν δώσουν δάνεια στι επιχειρήσει, τότε η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να πάρει σοβαρά μέτρα. Ερωτηθεί σχετικά, ανακοίνωσε τρία από τα αυστηρά μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση. Πρώτον, δεν θα κάνει like ο Υπουργό στι αναρτήσει των στελεχών των τραπεζών στο Instagram. Δεύτερον, δεν θα ανεβάσει ο ίδιο κανένα story για 15 ημέρε. και τρίτον, και ισχυρότερο θα κρατήσει την αναπνοή του για 8 ολόκληρα δευτερόλεπτα». Στο μεταξύ, ενώ σε όλε τι χώρε τη Ευρωζώνη αναμένεται ύφεση άνω του 5%, στη δική μα αναμένεται ανάπτυξη άνω του 8%. Την ιδιαιτέρω σοβαρή αυτή δήλωση έκανε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, γεμίζοντα με χαρά και υπερηφάνεια όλου του Έλληνε, η ζωή των οποίων πάει από το καλό στο καλύτερο. Ερωτηθή ο κύριο Πέτσα για την προέλευση των στοιχείων που επικαλείται, απάντησε πω η εγκυρότητά του δεν μπορεί να αμφισβητηθεί καθώ προέρχονται από από το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και έχουν ελεγχθεί από το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Καιρό <συλίδι> καιρό <συλίδι> είναι, μου φαίνεται, να ανοίγουμε τις τελεοεράσεις κατά τι 6. Δεν ξέρεις ποτέ, ποτέ σκάει κανένας σκιόρδας χαρδαλιάς. Ανοίξτε. Όπως το Μάρτιο, αλλά όπως έχει πει ένας μεγάλος πολιτικό σε αυτόν τον τόπο, ο Ιούνιος δεν είναι Μάρτιος, πολύ μεγάλη κουβέντα. Το είχε πει για άλλο μήνα, αλλά αυτό πηγαίνει για όλους τους μήνες. Μετά από αυτό το πολύ βαθιστόχαστο, τα βαθιστόχαστα του ελληνικού λαού. Από, στόλη, από την Καστοριά μας. Δεν ξέρω, μα ξέρετε, τι έγινε ακριβώς μετά το μάθημα της καραβίνας. Δευτέρα πρωί πρωί, στην πόλη μα έκοψαν 6.000 ζωρολόγια. Τι τα έκαναν? 6.000 ζωρολόγια της ΔΕΗ. Α, της ΔΕΗ. Τα κόψανε. Ναι. Α, ε, σα το κάνουνε δώρο φαίνεται. <laughs> τι δώρο. Το ρεύμα, σου λέτε, δεν του μετράμε άλλο. Να, ορίστε, πάρε, τα κόβουμε, δωρεάν, πάρ' το. <laughs> Όχι λες, αποκλείεται. Αμ, δε. Αμ, Αφού είναι κομμουνιστές, παιδί μου, τέτοια, τέτοια <laughs> κάνει <laughs> στο κομμουνισμό, <laughs> αυτά <laughs> που πούμουν. <πρόβουνα. laughs> Τι στενοχωριές σταβούλα. Κομμουνιστές δηλήκαν. Mm. Μια χαρά. Hey, αυτά ήθελα να πω, δεν ήξερα αν το ξέρατε. <laughs> μου ήρθε τα πλάσια. <laughs> Δευτέρα πρωί, γκρανγκ, <laughs> με το κλείσμα <laughs> της χαραντίνας. <laughs> Λοιπόν, εγώ πήρα να υπενθυμίσω στου ακροατέ και σε όλου του ε, συνέλληνε τα συνθήματα μαζί τα καταφέραμε στον Αόριστο, που σημαίνει τα καταφέραμε και τελειώσαμε. Τι δηλώσει ε, του Κικίλια και όλων των υπολείπων ότι βρήκανε χρόνο και του Τσιόδρα ακόμα να θωρακίσουν το σύστημα υγεία και τώρα δεν μασάει τον κόλο του. Να δω λοιπόν, φιλαράκο, και υπάρχει το δεχόμενο να μην τίποτα και να μην κλείσουν τίποτα, να δω τι θα κάνουν τώρα. Με 50 κρούσματα τη μέρα, άμα ξεφύγει πάλι το πράγμα, τι δικαιολογία θα έχουν οι π... που και ένα πάνε συνάχη πάνε ήταν μωρέδε βαριέ. Οι αρρώστιε yeah. έχουν το φθινόπωρο. Αυτό που περνάτε τώρα είναι summer flu που λέμε. Σάμερ flu, ναι, με 50 κούρδων που είχαν κλείσει όλη την Ελλάδα. Τώρα 50 έχει μόνο στην Κοζάνη και την έχουν, τα έχουν όλα ανοιχτά. Για να δούμε εδώ πέρα πώ θα πάει. Απλά ο κόσμο να μην ξεχάσει ότι πάλι σε αυτό θα τα ρίξουν όλα. Όπω δείξανε το μνημόνιο, μαζί τα φάγαμε. Όπω δείξανε ό,τι σπουδαζόταν. Ο κόσμο αγάπηται και αν θέλει να αναλάβει λίγο και καμιά ευθύνη, έτσι. Mm. Όχι την ατομική, αλλά τη συλλογική. Mm. Όλοι μαζί mm. με λίγα λόγια. Πού είσαι, ρε τρελέ, θα σου στείλουν το σύντροφο Άρη στο μαγαζί εκεί το καινούριο. Α, δεν ξέρω γιατί έτσι έγινε. Ξέρω εγώ έτσι λένε. Το χιάλι λέει για την πρωινή ζώνη, το σύντροφο Άρη. Α, παπα, πα, πού Φτά φτάσαμε. Ε, ε, να έρθουν εδώ πέρα οι μνήτε του κομμουνισμού, έλεο. Μαζί με το Μπουμπούκο που και αυτό πρέπει να έχει κάνει μεταστροφή. Άρθηκε ο Μπουμπούκο, το αυτό πάει μαζί, συγγνώμη, πάει μαζί αυτό, ναι. Ναι, ναι, ο σύντροφο Άρη αυτός ο Άρης είπε το Μπουμπούκο ότι έχει γίνει κομμουνιστή κι αυτό. Ναι, ναι, ναι. ναι. Όπω εσεί το κάνατε τέτοιο, εντάξει. Τι διάλογο που περνάμε, ξεχύνε τα από πάνω μας. Τι έγινε δηλαδή η Οκτωβριανή Επανάσταση σα... παραπολιτικά. Λοιπόν, Έλατε δηλαδή... και δεν έχει μπει Ιούλιος ακόμα. Αλλά και η Οκτωβριανή η Οκτώβρια έγινε σάματι. Σιγά. Μην παρουσιάζουμε τόσο αστείο αυτό που έλεγε αυτό ο και καλά είναι κομμουνιστέ. Είναι απλό, δηλαδή πολύ καλά ήξερε τι έλεγε. είναι Α, σαν... γιατί? Κάμια προσπάθεια εξίσωση των κομμουνιστών με του φασίστε. Είναι πολύ πονηρό αυτό που κάνει, δεν είναι καθόλου αθώο, ούτε καθόλου βλακεία, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Θα έλεγε ότι αγγίζει τη θεωρία των δύο άκρων, εντελώ. Και ούτε καν. Δηλαδή αυτό που κάνει είναι απλά να σηκωφαντεί το εργατικό κίνημα. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Ναι. Όλοι έλαρε. έλα, ρε. Μέλα, ποιο. Το μικροτσούτσινο, σειράξε. Κάρα, μικροτσούτσινο, ναι. Έλα, να σου πω. Μια αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή θα μου βάλει στο καρκωτικό του τελοπόν Δεν ξέρω αν άξο, είχε και ένα καινούριο το άθονη στο προφητικό. Δηλαδή. Προφητικό. Όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε. Προλάβετε τώρα. Προφητικό. Μόνο, μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ. Προφητικό. Ναι, 29 ευρώ. Προφητικό. Τίποτα, αυτό, προφητικόν, θα το βάλω. Το θέμα είναι ότι εσύ τι ανάγκη το έχει. Δηλαδή και μικροτσούτσινο και χρειάζεται. Ε, αυτό συλλέγω. Αμά. Ah, Ποιο η χαμένο από το... Δεν νομίζω να γίνεται, ρε φιλέ. Ποιο η χαμένο από ποιον. Από τον Μπέο. Κάτσε να σκεφτώ. Καλά, έχει κάποιου, αλλά ναι. Είναι, είναι στο top 3, το λε. Τον άκουσα τώρα που λέγει οι αφούντε και κάτι. Κα... Τι είναι αυτό τι είναι αυτός ο τύπο, Έβουσα. Ναι, και εγώ πέφτουν τα σύννεφα, ναι. μα είναι δυνατόν ξαφνικά χαμηλό επίπεδο. Εκεί Έχω που τον είχε και λε να, ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου. Να, επιτέλου, ε. να η Ελλάδα που θέλουμε. Εκεί που έλεγε να η Ελλάδα που θέλουμε, λέει αυτό ε. και πέφτουν τα σύννεφα όλα. Ε, ρε φιλέ, πώ τον ανέχονται εκεί πέρα οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι τον διαλέγουν. Δεν τον ανέχονται μόνο, τον διαλέγουν κι όλα και το η άλλη άλλοι κάνουν, δηλαδή. Το έχουμε ανατρέψει λίγο σήμερα εδώ το πρόγραμμα. Λογικό ήταν, έπρεπε να ακουστούν κάποια πράγματα. Οπότε τώρα πάμε κατευθείαν στο δεύτερο μέρος του λαού. Έλα γουάρι μου, τι κάνει. Γιατί είσαι από τα το φίλο μου το πελόκουλό. Μελο... Εγώ περνώ. Ωραίου φίλου, εσύ Έ... πειρισπαστικά, ένα χάπια από εκεί. Όχι, εγώ πένω το ρομπόν και το ρομπόν και πέθα. Φωντανό ακούω ακόμα, τι έγινε. Έχει και έναν πορτοπών. Ένα δεν κλάνει. Δεν κλάνει. Δεν τρευε πια. Δεν τρευε που πει πω δεν είναι πια. Δεν τρευε που δεν ξέρω τι να κάνω πια. Δεν τρευε γκλάνο πια. Πορτοπών και πια πα παπα. Δηλαδή το τελοπών <Τελώς> είναι και σφραγιστικών Τελοπορδοφών. Το λε δηλαδή, θα έλεγε ότι είναι και λίγο σαν το φελό, κρασί. Όχι, ο φελό. <Τελώς> Άμα πεταχθεί θα σου βγάλει το μάτι. Δηλαδή ο φελόπουλο πουλάει και φελού. <Τελώς> θα έλεγε. σω, <Ίσως>, δεν <Τελώς> ξέρω. <Τελώς> Ά, έλα, για. <Τελώς> <Τελώς> καλά, κι εσύ κομμουνιστή. Δεν πειράζει. Μό, εγώ είμαι εδώ, είναι ο Κυριάκο. Ποιο είναι ο Κυριάκο. Έτσι που μπορώ το <Τελώς> σουάλτε. <Α, Τελώς> Η κυβέρνηση είναι κομμουνιστική. Ποιο δίνει τη γραμμή, ο Κυριάκο. <Τελώς> ο Κυριάκο κομμουνιστή. Εμεί είμαστε Έλληνε πατριόδοδο. Και έχει μέσα και του Κομμουνιστές. Τι είναι, Ο Χρυσοκοήτη, τι Όχι. είναι. Ο Άδωνη, τι είναι. Εγώ, κύριε, είμαι κομμουνιστή. Ο Άδωνη, τόσα χρόνια πουλάει τα βιβλία του Πλεύρη και του Χίτλερ. Γιατί? Για να σου δείξει τη θηριωδία. Αν άρα. Ότι έχει κομμουνιστεί ο Βορύδη. Δεν είναι, αγόρι μου. Όχι, δεν είναι. Ο Βορύδη, ναι. Είμαι βαθύτατα κομμουνιστή και το γνωρίζω. Δεν κρατάει για το τσοκουράκι. Σφυρί Το δρεπάνι έψαχνε εκείνη η μέρα. Έλληνε πατριώτε είμαστε. Α το σφυρί. Έλληνε πατριώτε είναι αυτό που λέμε σαν το Κασιδιάρτο Κόμπα για την πατρίδα. <Καισόλυνα> Γραμάτα phi. Με πέντε γες, με πέντε γες γετηχία τυρια. Αυτό. Έλινες Gutupu, και... κατάλαβα. Gutupu, νάκριβο, σακριβο. Έλα γεια. Να σου πω κάτι άλλο. Στη μαύρη χείρα στα μαύρα μεσάνυχτα εσύ την κάνει που κάνει ανομαλίε με το Ιπατσινόμο τον Γλάρο. Εσύ την κάνει. Πού, τι είναι αυτό. Ε, Κοίταγα με, με, τη μεσάνυχτα. Μια μαύρη χείρα που, που είναι δημένη μαύρη χείρα και είναι άντρα. Και κάνει ανομαλίε με το Ιπατσινόμο τον Γλάρο. Με τσάκωσε. Και, και, και το, την έχουν αισθήσει οι άλλοι. Μην δει αμέσω να σκεφτεί. Με τσάκωσε. Για... Είμαι η μαύρη χείρα στα μαύρα μεσάνυχτα. Έτσι. <Σεύρυ> Βρήκα <συστά> ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Εγώ είμαι. <Ταίνει> τα τυπικά, τα μου Εσύ είσαι η Μαύρη Χειρά Είμαι τώρα... η Μαύρη Χειρά, είμαι και το θηρίο που τραγουδάει Άστα Πρέπει να, σέλη, να σηκώνεις, ανάστημα, για πάθημα, πάθημα, πρέπει να ο, ο, ο για όλα εσύ. Αυτό βάλει και με τρύπες, να μπορεί να κάνει το, λοιπόν. το λεγόμενο παλιά ήταν σε τοίχο, τώρα είναι σε Βλέπει κιόλα. Δηλαδή, και... είναι ο μαλάκα <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> που ήταν και πριν και το βάζει στην τρύπα, ο ίδιο <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> μαλάκα σε βιτρίνα τώρα. <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> <Σ> <Σ τι μ' καλημέρα Καλημέρα ο πώς είναι νεοπάει Αν είσαι κι αν δεν είσαι Του Δήμαρχου Του Δήμαρχου Φαϊτέζει το λέει το ασπάλαμο. Νάι μπαλαμό. Να μπαλαμό. Νάι μπαλαμό. Νέα να το λέει το εδερό μου. Αϊ το εδερό. Αϊ το εδερό. Και τα Έχω κολικό, Έχω κολικό. Να για λε. Σαν παλαμό. Τρέχω και δε και δε φθανώ. Τα κέφια σε μου λε. Τώρα ήρθε και το τσιριό. Ε, εντάξει, τον γόλον που λέμε Εκεί Στην Ίσον της Απολίας, στη Μύκορο Τι έγινε παιδάκι μου Στη Μύκονο Ναι, τι έγινε Ε, οι μαλάκες εκεί πέρα Τώρα αντί να έχουνε να κρατάει ο καθένας Και ένα κουταλάκι ότι πάνε να μεταλάβουν, Τον Άγιο Μπάρμαν που πήγανε και την πάτησαν οι και λέει ένα πετυχημένο, πολύ πετυχημένο όμω, αφού το λέει ο Κυριάκο Μητσοτάκη, χτες και αισθάνεται την ανάγκη την επόμενη μέρα ο κύριος Πέτσας να το επαναλάβει. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμιστικές τομές για τη δημιουργία γόνιμου επενδυτικού εδάφους που θα φέρει πιο γρήγορα δυναμική αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη. Μπράβο! Όπω τόνισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα ετοιμάζεται να μπει στην πρίζα του μέλλοντος. Βοήθεια! Και βάζουμε εμεί το ίδιο επίση ηχητικό γιατί ταιριάζει απόλυτα στην πρίζα του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πρίζα του κυρίου Πέτσα. Βάλαμε την Κωνσταντάρα να ζητάει βοήθεια, επειδή ο Μίλτος πήγε να κάνει κάτι αντίστοιχο και αυτό έπαθε την ηλεκτροπληξία. Εδώ η χώρα δεν αναμένεται να την πάθει, την έχει ήδη πάθει την ηλεκτροπληξία, γι' αυτό υπάρχουν όλοι αυτοί γύρω μα που κουμαντάρουν θεωρητικώ τι ζωέ και ότι άλλο μπορούν να κουμαντάριστεί ο κ. Παπαδημούλης ο κ. Παπαδημούλης βγήκε σε παράθυρο από πριν 15 μέρες μάθαμε ότι είχε τα 7 ακίνητα τα οποία τα νίκιαζε σε ΜΚΟ και αυτοί σε πρόσφυγες κάτι που δεν στέκει στο μυαλό λογικών ανθρώπων λογικών ανθρώπων και αριστερών και πολλών Σιριζαίων υπάρχει έτσι μια δυσφορία. Ε, μάλιστα κάποιοι βουλευτές, ο Κούλογλου, δημοσίως, είπε ότι δεν ήταν και τόσο σωστό όλο αυτό. Λεπτομεριούλα θα πει κάποιος, γιατί ο Παπαδημούλης όλα αυτά τα αποδίδει μόνο σε επίθεση της Νέας Δημοκρατίας. Η συζήτηση αυτή μάλλον ξεκίνησε από μια επίθεση που δέχθηκα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας εγώ προσωπικά. Απέναντι σε αυτή την επίθεση είχα τη στήριξη του κόμματό μου, όλων των στελεχών του κόμματό μου ε, και αυτό κα κατά τη γνώμη μου είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Yeah. Αυτό είναι το καλό, να ψάχνεις, να βρίσκεις στηρίγματα. Και εδώ ήταν επίθεση της νέα Δημοκρατίας. Δεν ένιωσε επίθεση όλων των λογικών ανθρώπων που όλο αυτό που συνέβη και ακούστηκε δεν κολλάει δεν χωράει στα μυαλά και μάλιστα αριστερών ανθρώπων. Ε, οπότε ε, έκανε την παρατήρηση και αμέσως μετά μίλησε για θέματα ηθικής. Το μόνο που θα ήθελα εδώ να προσθέσω, δεν θέλω να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο, είναι ότι προσωπικά, επειδή σε όλη μου τη διαδρομή έχω ένα πεντακάθαρο οδηγό να με οδηγεί, δεν δέχομαι μαθήματα ηθικής από κανένα. Αυτό και τέλο. Δεν δέχεται μαθήματα ηθικής Είναι μια φράση που την ακούμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες Μπορεί να λεγόταν και πριν αλλά δεν έγινε κανείς σημασία Ή δεν υπήρχαμε εμείς να του δώσουμε σημασία ε, Αυτό είναι Καταλήγουν όλοι σε κάτι τέτοια Ότι είμαι τόσο ηθικός που δεν δέχομαι Μάθημα ηθικής από κανέναν, τέλο Ανεξαρτήτως του ποια γνώμη υπάρχει, τι λέει η κοινωνία, τι θα έλεγε ο ίδιος αν συνέβαινε στον πολιτικό αντίπαλο όλο αυτό, πως θα το εκμεταλλεύονταν ο ίδιο ή κάποιο άλλο κόμμα, τίποτα απ' όλα αυτά. Μαθήματα ειδική δε δέχεται ένα εθνικό να καταλήξουμε σε αυτό. Είναι η μόνιμη επωδός όλων αυτών που ε, αισθάνονται την ανάγκη να καταφύγουν σε τέτοιες... Ε, Ο κύριος Δένδια, ε, χθες είχαμε την οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Ιταλία έδωσε συνέντευξη και σήμερα και χθες το βράδυ και έκανε ένα μικρό σαρδάμ Τι κερδίζει η Ελλάδα από την συμφωνία με την Ιταλία. Πρακτικά τι κερδίζει η χώρα μας. Κύριε, η Ελλάδα πλέον έχει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανατολικά της. Έχει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανατολικά της. Μόλι μάθαμε ότι η Ιταλία μεταφέρθηκε και πήγε στη θέση τη Τουρκία, στα ανατολικά δηλαδή, και μάλλον η Τουρκία θα πάει στο βορρά ή στην δύση. Λεπτομέρειε είναι όλα αυτά, λογικό από την χαρά τη νίκη. Ε, έχασε λίγο τον προσανατολισμό. Λεπτομέρεια. Τι πολίτευμα θέλουμε, Καγιάννη Σκοπιανών. Το έχω πει χιλιάδε φορέ. Η προσωπική μου άποψη άποψη ότι είναι προδοσία. Τέλο, ήταν προδοσία των Σοσιαριζέων. Την χαρα τη νικη εχασε λιγο τον προσανατολισμο λεπτομερεια τι πολιτευμα θελουμε καγιαννη σκοπιανων το εχω πει στηρίζουν οι δημοκράτε. Αλλά δεν θα δικάσω εγώ, θα δικάσω ο δικαστή. Αυτή είναι η δουλειά του δικαστού. Να δικάσει αυτό. Θα τον οδηγήσω και στη Δεροδέσμια, τον Κοντζιά και του υπόλοιπου για να δικαστούν. Αλλιώ δεν έχουμε δημοκρατία. Γιατί για μένα το καλύτερο πολίτευμα είναι η δημοκρατία. Γιατί μέσα από αυτήν μπορώ να κάνω του αρίστου για να πάμε στην αριστοκρατία. Το καλύτερο, το ιδανικότερο πολίτευμα. Από οι άριστοι, οι καλύτεροι, οι αξιοκρατικά να κυβερνούν. Ήμαρτον πια. Ήμαρτον. Το λέω για να καταλάβετε με αριστοκρατία, κυβερνούν οι άριστοι του ξεφεύγει αυτό του τελοπόν λεπτομέρεια κάπως εδώ και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος τρίτο μέρος του λαού πάει στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας Γεια σου, αδερφέ μου, όπω όλοι, τι κάνει. Γεια σου. Βαθά. Α, oh, Να βαθύσω το ήχο, τι θα γίνει. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, θέλω να σου πω για ένα πραγματάκι που δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι, ένα λεπτάκι να μου αφιερώσει. Γίνεται αυτή τη στιγμή ένα ενεργειακό πιάτσικο σε όλη την Ελλάδα. Ε, από τα νερά, τα βουνά, τα πάντα. Τις προάλλε έγινε ε, μια επέμβαση του Μπέου, ένα σόου του στι Σταγιάτες Η Δίνο, ο κόσμο είναι σε ένα βρασμό. Στην Άνδρο επίση. Και όχι μόνο εκεί, σε όλη την Ελλάδα. Στο Ρέφιμο, στα Άγραφα, τη Σαμοθράκη. Παντού είναι ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει Είναι με τον νόμο το καινούριο του Χατζηδάκη Ο οποίο επέβαλε αυτή τη στιγμή Όλες οι περιοχές της Νατούρα να είναι Εκμεταλλεύσιμες πλήρω από τα μεγάλα Ενεργειακά τρας και θα ήθελα σε αυτό το πράγμα Γενικά να δώσετε μια προσοχή Και μια, πώς θα το μου, μια, μια έρευνα Πάνω σε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν Αυτά ήθελα από αποστολή μου Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο Θέλω να πω ότι χαίρομαι επειδή προβάλλεται κάποια θέματα, έστω και με αρνητικό τρόπο, όπω για την, ε, τα αποκαλυπτύρια του αγάλματος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που κανένα από τα πληρωμένα κανάλια δεν είχε την ευαισθησία να δείξει, ενώ νομίζω θα έπρεπε. Και μα δείχνουν συνέχεια αυτά που γίνονται στην Αμερική, του σκοτωμού, τα εγκλήματα, τον κόφη 19 και όλα αυτά τα αρνητικά πράγματα που μα κατεβάζουν το ηθικό. Δεν μπορούν να μα δείξουν και μια φορά κάτι έτσι, να, να πάρουμε λίγο τα πάνω μα, να μα δείξουν κάτι από του παλιού Έλληνε και από το δυναμισμό που είχαμε να μα δείξουν κάτι, να, να πάρουμε δύναμη. Θάρρο για παιδιά, όχι να μα δείχνουν όλα εγκλήματα, αρρώστιε και όλα αυτά. Εσεί πάρα πολλά θέματα που δεν τα ακούω στα κανάλια τα προβάλλετε, έστω και με αυτόν τον τρόπο και τα ακούμε και σα ευχαριστώ Τώρα εμεί είμαστε το κάτι άλλο. Τι ψάχνουμε τώρα, τι μα συγκρίνει, γι είναι δυνατόν. ακούς γι' αυτό και σα ακούω. Δεν σα ακούγα πρώτα, αλλά μου αρέσει όχι, γιατί. Όχι, να κάποιο... μα ακούτε τώρα. Λέτε κάποια θέματα που δεν τα λένε. Τα <laughs> <laughs> βεβαίω. Έστω και με αυτό τον τρόπο. Σα ευχαριστούμε, να καλά contemplετε κάλω yeah, sure. yeah. Μια μέρα μετά από σας άφησα το ραδιόφωνο και άκουσα τι ειδήσει και τι ακούω. Τι? Τον Πογδάνο. Πάπα, πάπα, πάπα. Και πονά σε απογκλισμό. Να έχει τα θέματα σου και να σου συμβαίνει αυτό, ε! Δεν έχει χειρότερο. Να, δηλαδή πιο, κατα... πιο αυτό, όχι κατάθλιψη, βαριά, να πάρει το ξηράφι να αυτό και να κάνει και μετό Πραγματικά Πραγματικά αποστολή μου δεν τον άντεξα, αλλά δεν υποφέρεται, ρε παιδί μου. Δεν ακούγεται, δηλαδή ο άνθρωπο είναι πολύ μεγάλο σαν χλαμάρας, να μην πω τίποτα. Uh. ναι ναι, ναι απέσυρες απέσυρες απέσυρες Κατάρχεί, παιδιά, πέστε στον Κυριάκο, δεν χρειάζεται επειδή βοηθάει τους στοχούς, δίνει καλό με τους εργαζόν. Δεν χρειάζεται να τρέχει στην τίνο τώρα να ανάβει τη Παναγία και Να έτσι το όνομα τώρα και το βγάλανε κομμουνιστή Κατάλαβε. Ο καλό ο Χριστιανός το καλό του πατέρα του. Ο καλό φαίνεται από τα έργα, όχι από τι ε, Ξέρει όμω φίλε γιατί εσύ το μια μέρα δεν μα έβγαλε δύο καλαμάκια. Ο καλό γιατί πήγε ο στην τίνο. γιατί Για Βλάκια. Τα σουβλάκια ρε φίλε Του έχει δώσει τα κλειδιά, τα κλειδιά Στο φωράχος εκεί στη βίλα που έχουν δίπλα δίπλα να Ανοίξει λίγο το σπίτι Α γιατί έχει γεμίσει αράχνες Είναι και αλήθεια είναι Ε ναι ρε φίτα βλέπεις Ο άνθρωπος έχει αξίες Το φίλο του που του δώσε τη ζήμη τότε το τηλεφωνικό κέντρο Το προσέχει πήγε να δει το σπίτι Αιτε. Τι διαφορά είχε η ανοιχτή οικονομία του Μπόριτ Τζόνσον το Φλεβάρι και το Μάρτιν και η ανοσία τη Αγία Που εφάρμοσε τότε, έτσι, με την ανοιχτή ο, η, ε, οικονομία που έχουμε εμεί τώρα, που τώρα θα έρθει ο κόσμο εγώ εργο κτλ. Και, και την ανοσία τη Αγία Που θα μα εφαρμόσουν τώρα, εμά. Ποια είναι η διαφορά, είναι η ερώτηση. Ναι. Δύο μήνε. Σωστό. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, συνοηθήκαμε. Να καλά, όλα καλά.